Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου και εσένα. Άκουσες τι είπε ο Μπάμπη τον Ευαγγελάτο για να λύσει το πρόβλημα και με τους δημόσιους υπαλλήλους και με την ανεργία ταυτόχρονα. Τι, να τους προσλάβει ο Σκάι έτσι ώστε να απολυθούν πια εύκολα. Όχι, να του προσλάβει ο ιδιωτικό τομέα, αλλά να του πληρώνει το κράτο. Καλό είναι. Ε, δεν είναι φοβερό. Mm. Μήπω και αυτό έτσι τον έχουν προσλάβει, τον πληρώνει ο Σαμαρά και είναι βιτρίνα στο Σκάι, αν τα λέει. Έλα, μιλή τέτοια. Πάντα καινοτόμο ο Μπάμπης γι' αυτό μου άρεσε. Είναι, είναι φοβερό, ακόμα και ο Βαγγελάτος του την είπε. Στο καινοτόμο κάνει ετυμολογία ε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αστα, αστα. κενός τόμο. Έτσι, έτσι. Πώ, α Έλα, γεια. Ο Ναι. <laughs> Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι που σα ακούω. Ναι. Ε... <laughs> <laughs> Τόση <laughs> χαρά. Πήρα. Ε, πει, ξέρετε γιατί πήρα. Ναι. <laughs> Για να δω αν σε όλους μιλάτε με αυτό τον τρόπο που μιλάτε στην εκπομπή. Α, και τελικά το πέρασα το τεστ. Μιλάω σε όλους. <laughs> όχι. Όχι, <laughs> ε. Είμαι γνωστός γριολάγνος και είμαι <laughs> πιο προσεκτικός <στις> γριές. <laughs> Σόπα ρε, εγώ γριά είμαι. Πώς είσαι; σε, α, πα, πα, πα, τι λες τώρα; πόσο είσαι καλέ; Κορίτσι για πατριά. Τέλος πάντων σε κλείνω. Κορίτσι για πατριά; Έστω δεν έχω πρόβλημα. Έρχεται ο άντρας μου. Σε κλείνω για. Ή, για πατριά με <laughs> θα Θα Απλέξουμε. μου τι κάνει; Έλα καλά εσύ. Πασόκα είμαι. Οχ. Oh. Είμαι Η Μετανιωμένη. Ο Μαϊτανό άκου... να λες Πώς... καλύτερα, να σε καταλάβουμε τώρα. Που είπε ότι μα έβγαλε από την Εντατική. Βγήκαμε από την Εντατική. Πεσού, δούλευα 33 χρόνια σε νοσοκομείο. Από 18 χρόνια τα δάκη. Μα τι θέλει και αυτός και λέγει για νοσοκομεία και παίρνει σε τηλέφωνα. Ξερεθείζει ακούσεις... μετά και ό,τι πληρώνω. Αυτοί που βγαίνουν από την Εντατική, το 1 τρίτον πάρουν στα ψυγεία κάτω εκεί, στη δροσιά. Οι υπόλοιποι, το Εντρίτον, βγαίνει και πάει στο κρεβάτι του, ξέρει, χαμένο στο διάστημα. Και το 1 τρίτο είναι αυτοί οι αγόροι μου που έχουν λεφτά και πληρώνουν. Καλό ποσοστό όμω. Το 1 τρίτο έχει λεφτά, έτσι. Ε, εντάξει. Ε, εντάξει, καλά είμαστε. Σχεδόν σωθήκαμε. Τέλο. Δεν μου λες τώρα. Α. Παίρνει μία, σ αγαπάω. Παίρνει άλλη, σ αγαπάω. Έχει δώσει καμία από αυτέ κόλλα Τίποτα, παιδί μου. Δεν το δίνουν στου άντρε του, θα το δώσουν σε μένα. Τα αγαπάω και εγώ. Δεν ξέρω τι έχουν οι γυναίκε με αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ε, μα, αγα... Γιατί δεν ρωτάνε του άντρε που τον έχουν εύκολο και τον δίνουν όπου να είναι. Ναι, σ' αγαπάω και σ' αγαπάω τότε για τι? για, για... Έχουν και πέστου και οι σκύλοι και οι γάτε. Κυγίδε, όλοι. Ξαρίδε. Σωστό. Το ιδιαίτερο. Αυτό δεν ξέρει η γυναίκα σήμερα. Ναι, ρε. Γι' αυτό δεν χωρίζαν οι παλιέ. Ξέραν τι να δώσουν. Έμα το. Έμα. Πέταρε, Αποστολή. Ε, γι' αυτό δύο στα τρία ζευγάρια χωρίζουν. Έμα. Δεν ξέρουν οι μαλλισμένε πώ να κρατήσουν τον άντρα. Ε, βέβαια. Μετά λένε ξενοπηδάει. Βέβαια ξενοπηδάει. Ρώτησε τι ξενοπηδάει. Κόνο ξενοπηδάει. Ποιο τα είπε αυτά. Εγώ τα ξέρω από τη ζωή. Λυ... Απόσταγμα γνώση και εμπειρία. Να σου πω κάτι αγάπη μου Γλυκά, πες του Καλαμούκι, εντάξει μας έπισε. Για Ξεκινήσαμε. ποιο θέμα? Ξεκινήσαμε δικοματίστριες, το γυρίσαμε τρικοματίστριες και τώρα λέμε τέρμα αντικαπιταλίστριες μέχρι το κόκαλο. Εσείς καλέ, τι πάθορες, συνέλθετε. Άκου που σου λέω, αλλά παραμένουμε και αντικομουνίστριες μέχρι το κόκαλο. Καλέ, ο καπιταλισμός, Τα γιατί λένε, φύγατε. Για... Τώρα αυτός... Καπιταλισμός φορεύα, men. Ναι, εμείς του καπιταλισμού, αυτός του ξερολισμού, έχει να μας προτείνει κάτι καινούριο, γιατί, εντάξει, να μας... Ότι τα έχετε δοκιμάσει όλα ναι, και δεν υπάρχει α, κάτι α, καινούριο, α, ε, μ' αρέσει. Τέτοια πλήση εγκεφάλου μας έπεισε. Mm. Αντικαπιταλίστριες. Εσείς μιακείστε δικοματίστρια καιρό τώρα, χρόνια. Ναι. Θεωρείτε ότι, ας πούμε, επί Αντρέα, ξέρω εγώ, είχαμε δοκιμάσει κάτι άλλο από αυτό που ζούμε τώρα. Όχι. Από τα, τα... αγόρια μου, δοκιμάσαι. γιατί βλέπω νιώθετε ότι τα έχετε όλα δοκιμάσει Μανάρι. και όλα έχουν αποτύχει. Ακριβώ επειδή του δοκιμάσαμε όλους, τους αλλά και δοκιμάσαμε. δοκιμάσαμε παράλληλα, Του δοκιμάσαμε όλου τον εξή έναν, τον καπιταλισμό. Ηλίθιε. Φωνάζει ο άλλο από εκεί. Έλα, βέβαια. Έλα. Λοιπόν, πέρσι θα μιλήσω κόσμια, δεν θέλω να παραπερθώ. Κι εγώ κόσμια πέρσι... θέλω να μιλήσει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πέρσι αυτό το αρκτή που είχαμε για υπουργό δημοσίων έργων είχε πει ότι μέχρι το Πάσχα θα φθηνύουν τα διόδια. Μετά, αυτό το αρκτή που έχουμε για υπουργό παιδεία είπε ότι μέχρι το Μάρτιο θα δίνει στα παιδάκια που ψωμολισάνε μια φέτα ψωμί να φάνε. Και τώρα το άλλο το αρκτή, ο φίλο ο Γεράσιμο, λέει ότι μέχρι το Πάσχα τι θα κάνει, ρε, το. θα μοιράσουν αρνιά. αρνιά ναι, Λέτε, αλλά δεν θα έχουν το σχήμα που έχει συνηθίσει. Θα είναι λίγο πιο μεγάλα, δίποτα. Αρνιά, υπάρχουν πολλά, ασφαγούν και μερικά. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Τι κάνει ο Λεβέντης στον FM. Εγώ, ε. Καλά είναι. Ε. Είναι καλά ο στον των FM. FM, FM. Ε, Αποστόλη, γέννησε ο κόσμο ποιητέ και σωτήρε, τι θα κάνουμε. Ποιο καλέ. Ποιος... Τι θα κάνουμε, Μπαίνει η Παγγέλη Πατρίκιο. Α, ναι. ναι. Ο Γιακουμάτο, ο Δόκτορ. Τι, αυτή η κεφαλονιά από μαντολάτο. Βγάζει και φοστήρε έτσι. Ποιητέ μεγάλου, ε. Τι θα κάνουμε. Με αυτού του ποιητέ που έβγαλε ο τόπο τώρα, να κοιτάξουμε να σωθούμε από του ποιητέ άμα έτσι. Γεια σου, η Αποστολή. Γεια σου άκουσα για τα σκατάκια μου ήμουρθε... και θυμήθηκα μια ιστορία που είχα δει και είχα ακούσει σε ένα χωριό τη γλίφα Τη γλίφα. Στη γλίφα, Πώ στη στερεά, Ελλάδα εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. Απέναντι περνά για ποιότητα. Για έβγαια. Ναι, ξέρω, στον αγιώκα. Ποιότητα. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, άκουσα εδώ πέρα. Ο φίλο μα ο Στουρνάρα είναι κονιμπιτή, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ο, και ο, ο Στουρνάρα. Ναι, ναι, και το καλό είναι ότι έχει μάθει να κολυμπάει στα βαθιά. Έτσι θα μα σώσει. Πρόσεξε να τη, λοιπόν. Επειδή ήταν στα βαθιά Όπως καλός κύριος είχε ρίξει μια κουράδα στη θάλασσα και όπω έκανε. Και περίμενε, και ποιο επέπλεπε, τα σκατάει ο Στουρνάρα. Ποιο? Υπλεονασμό. Ακού, ακού. Ναι. Όπω έκανε, πεταλούδα, τους κάει το κουράδι σε κεφάλι, φίλε. Και το σηκώνει με το χέρι να δείτε τους κάσει το κεφάλι. Και έπαθε σόκο άνθρωπο. Βγήκε έξω και πλαινόταν με ενόπνευμα. Πε μου, εσύ τώρα, ότι αυτός ο άνθρωπο δεν είναι σκατοκέφαλο. Περίμενε, ποιο συχάθηκε. Ο Στουρνάρα συχάθηκε τη Σκατούλα ή Σκατούλα του Στουρνάρα. Και επειδή έχω ένα φλαράκι που τον τρέει ο κόλο του. Θέλει να του κάνει μια τρελή φάρσα. Είναι υδραυλικό. Στον δίνω τώρα σε δύο λεπτά πάνω στο μαγαζί του με τρόπο. Θα του πω ότι θέλει να του κάνει ανακαίνιση και είσαι ο κύριο Μιχάλη απέναντι στο σπίτι μου. Έγινε, έλα, για. Περίμενε. Τάκι, μιλά λίγο με τον κύριο Μιχάλη, ρε. θέλει να κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι. Έχει. Για χαρά, ο κύριο Μιχάλη είναι ο τάκι. Εσύ. Ναι. Έλα, Τάκι, παίζ μου τι γίνεται. Για χαρά. Πού είσαι, Εσύ. Εγώ απέλα από τον το Κώστα το μαγαζί. Ωραία, πε μου τι ήθελε. Τι να ήθελα. Ε, ε, ε, ε, ε, τι είναι, τι είναι. Για ανακαίνιση. Ναι. Στο μπάνιο. Ε, ποιο μπάνιο, Για το σπίτι σου, για το μπάνιο, mm. θέλει να κάνει ανακοίνηση. Θέλει να κάνει ανακίνηση στο σπίτι στο μπάνιο mm. μου, λέω Ναι, εσύ τι είσαι, Μαναστοράς. Είναι Α, ωραία, τέλεια. Ε, να σου πω, έχεις και τη βεντούζα. Ποια βεντούζα. Βεντούζα. Αυτό που βάζουμε στη λεκάνη, ρε παιδί, πώς λέγεται. Ε... ε... Ποιο είναι, Το ξεβουλωτήρι. <Και> το μου, Α, από το σπίτι σου. Το ξεβουλωτήρι λέγεται Βεντούζα, δεν λέγεται. Ε, ξεβουλωτήρι για ποιο πράγμα θέλει. Στη λεκάνη, πώ ξεβουλώνει, ρε. Πώ λέγεται αυτό το πράγμα. Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό, επειδή μου, μου έφερε ο κόσμο ξαφνικά ένα τηλέφωνο και μιλάω. Συγγνώμη, δεν είσαι υδραυλικό. Υδραυλικό, τι πρόβλημα έχει. Δεν ξέρει τη Βεντούζα. Κάτι ξέρω από Βεντούζα, ξέρω. Όχι, αυτό που ξεβουλώνει πώ λέγεται με το κοντάρι, ρε παιδί μου, σαν βεντούζα που είναι. Ναι. Πώ λέγεται αυτό. Ναι, βεντούζα δεν έχω εγώ. Δεν έχει βεντούζα, έχει γεμίσει 10 μελικά, έξι βουλό πρώτα και μετά θέλω να κάνουμε ανακαίνιση. Θα σπάσουμε τα πλακάκια και όλα. Γιατί συχένομαι. Ναι. Ωραία, θέλει βεντούζα πρώτα. Θα την βρούμε τη βεντούζα. Θα βεντούζα. Θα την βρούμε και τρομπόν. Τι τρομπόν, κύριε, τι είναι αυτά που λέτε; Θα βάλουμε τρομπόι μέσα, δηλαδή θα είναι ένα μουσικό μέσα στον πάνιο του δικό μου θα δουλεύετε. Το βλέπετε λογικό. Το πολύ να βάλει ένα ραδιοφωνάκι. Θα είναι ο υδραυλικός κεντροπονίστας Γίνεται αυτό Ποιος είναι Ο πελάτης είμαι κύριε Ποιος πελάτης είμαι π... Είς είναι... ο τάκης ο υδραυλικός Ο, ο... ο κώστας τώρα κάνει βλάκα. Άμα στο τάφ <συστά> είχε βάλει σίγμα θα έχεις κάνει καριέρα Αλλά <συστά> <Aber συστά> με καριέρα δεν κάνεις <συστά> Λοιπόν θέλω να κάνουμε την ανακαίνιση <συστά> Να μου σπάσεις τα πλακάκια όλα υδραυλικαί Ναι Σπάστα μου τα πλακάκια Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε Και να φαίνεται και το εργατό κόλλει, έτσι ε. <laughs> Θέλω κλασικά χαμπλοκάβαλο τζιν Ναι, ναι, ναι Που θα φαίνεται χωρίς, να ξέρεις Ό,τι, ό,τι, να ναι Λοιπόν, πάρ', πάρ το αγκόστα. Ναι, ε, καλησπέρα Γεια σας Είμαι εκπαιδευτικό και θα ήθελα να ανακοινώσω κάτι που έγινε στο σχολείο της Δάφνης στην Πουμπουλίνα Γεια yeah, πίτα μου Είχαμε την είσοδο 35 νεαρών φορώντας μαύρα Χτύπησαν άσχημα έναν αλβανό μαθητή από το συγκεκριμένο σχολείο Χτύπησαν τους καθηγητές, το μαθηματικό και μια φιλόλογο που προσπάθησε να αντισταθεί Πότε γίναν αυτά Έγινε την Παρασκευή Α, τι ώρα, ώρα σχολείου. Ώρα σχολείου, ώρα σχολείου, μπήκανε μέσα, ήταν ανοιχτή η πόρτα που οδηγούσε στο ΕΠΑΛ, γιατί είναι... Τα κτίρια κολλητά το ένα με το άλλο, μπήκαν μέσα, έσπρωξαν τα θρανία τρομοκράτησαν και τραμπούκησαν του μαθητέ και του καθηγητέ, του συναδέλφου του, οποίους οποίου χτυπήθηκαν και υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. είπατε τι και... ήταν με κουκούλε αυτοί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Από ό,τι δεν ξέρετε τι ηλικία ήταν. Ε? Ε, ήταν νεαρή, γιατί υπάρχει στη Δάφνη, υπάρχει πάρα πολύ το φαινόμενο του εκφοβισμού και τη βία στι συμμορίε. Καλέσατε αστυνομία και τα έρχε, Δεν καλέσαμε αστυνομία, δεν κάλεσαν συνάδελφοι αστυνομία, κλείθηκαν Όμω οι γονεί έγιναν μηνύσει και απειλούν με μηνύσει του καθηγητέ επειδή ολιγόρησαν, υποτίθεται και άφησαν την πόρτα ανοιχτή. Και γενικώ οι καθηγητέ και ο σύλλογο στα συγκεκριμένα σχολεία δεν παίρνει τη θέση που παίρνει απέναντι στο, στο ρατσισμό και απέναντι στι επιθέσει Χρυσή Αυγή. Όλοι το ξέρουν, αλλά πιούν την ίσα και μάλιστα λένε ότι απελθέτω το ποτήριο του Το εμένα. Αυτή είναι η απάντηση. Κλασική αντίθεση. Να, ναι, ναι. είναι, σωστό. Ναι. Μπέμφατ Μαγκιλ. Φατμαγιούλε είσαι! Φατμαγιούλε! Τσακλαγιάγκιλε εδώ! Ε, ε, ε, μόνο εσύ θα κάνει πλάκα αποστόλη. Α, θα κάνει κι εσύ. Μην μου το κάνει αυτό. Άσε, να κάνω μόνο εγώ. Ναι, Ας α αφήσουμε την πλάκα στου επαγγελματίε. Σε Τα είπε okay. και το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Ότι α... είμαστε σαν τηρική εκπομπή. Συμπαρακαλώ. Άρα είμαστε, άρα είμαστε επαγγελματίε. Άρα... άρα. Λοιπόν, είναι... η πλάκα θα γίνεται από επαγγελματίε πια. Μου, η πρώην Πασόκα είμαι. Τι είναι πάλι, τώρα δεν μιλάγαμε. Όλοι ξεφυλισμένοι. Εμένα λε και Θα σε ξεμαλιάσω, Μωρική και η Πασόκα. Όχι, θα σε μαλλιάσω, με Γιατί φταίω και πρέπει να πληρώσει. Θα πληρώσει. Θα πληρώσει και θα σου πουρούτα. Θα σε κάνω χρυσαυγήτησα εγώ από το μάθημα. Με το απολύτω και όταν πουλάνε βιβλία παθαίνω όταν βλέπω αυτά τα βλέμματα. Αμέσω μην πω χρυσαυγήτησα. <laughs> να αναφέρει του φασίστε. Έλεω. Δε μου λες ρε φίλε τώρα χωρίς πλάκα Ξέρω μαλακιά σκανόνισε την πορεία στις 6 ώρα Πως θα δούμε το Σουλεϊμάν ρε μαλακιά Είναι πράγμα αυτό 6 ώρα πορεία Το Σουλεϊμάν πως θα το δουν ρε φίλε τώρα Α, Αμάν σωστό δεν σκεφτείκανε και τους νοικοκυριαίους λ, του καναπέ Αλλά λάχι θα την κάνουνε κανα τις 4 στο μεσημέρι 5 να τελειώνουμε 6 ώρα και το Σουλεϊμάν ρε πως θα το δει Προχθές το βράδυ ο Σταμάτης Φασουλής Μιλώντας στη ΣΤΑΗ, ανάμεσα στα άλλα γλιώδη που είπα για την κυβέρνηση... Δεν μπορεί. Σταμάτης. Γλοιώδη. Δεν παίζει. Ε, ναι, ναι. Ε, είπε και ότι δεν μπορούμε να, να κατηγορούμε τον Στουρνάρα γιατί ξέρει καλύτερα από εμάς την οικονομία. Και φασουλής και Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, άκουσα αυτόν που είπε: Κατεβείτε, λέει με δύο πέτρε αντί για τα κινητά στι τσέπε. Λοιπόν, πε του όταν θα τα ακούσει να μην τζαριστεί και δίνει τη γυναίκα το μεσημέρι που θα γυρίσει σπίτι. Λοιπόν, ήθελα να του πω του μάγκα αυτού Ότι πού είσαι να μάγκα τόσα χρόνια που φωνάζαν όλοι, σου κόψαν τα επιδόματα τώρα δημόσια υπάλληλοι και ζωρίζεσαι. Λοιπόν, εγώ δεν είδα. Γυρνάει και λένε τώρα η αξιωματικοί, οι όλοι κάτω λέει στη Θεσσαλονίκη. Κατεβήκαν αυτοί με του μισθωτού όταν φωνάζαμε, τα μου θα πάρουν, θα κόψουν όλα. Γιατί εγώ είμαι δημόσιο υπά... υπάλληλος και τραβήμαι και κάθε μέρα και δεν είδε κανένας να με υποστηρίξει. Και μάθε και το άλλο, ότι εγώ φίλε δεν κατεβαίνω για συναλυτήρια μανιέ. Όταν θα πούνε, εμεί κάθε από του χάμπι να του κρεβάσουμε το σύνταγμα, τότε θα με δουν μπροστά του. Εγώ για φωνές δεν κατεβαίνω, μόνο για μπουν